2. Ακόμα και από το πιο τέλειο αντίγραφο, λείπει ένα πράγμα, το εδώ και τώρα του έργου τέχνης, η ανεπανάληπτη παρουσία του στον τόπο στον οποίο βρίσκεται. Αλλά αυτή ακριβώς η ανεπανάληπτη παρουσία και μόνο αυτή ήταν το αντικείμενο της ιστορίας ενός δεδομένου έργου τέχνης κατά τη διάρκεια της ύπαρξής του. Στην ιστορία αυτή ανήκουν τόσο οι αλλοιώσεις που έπαθε η φυσική δομή του στο πέρασμα του χρόνου, όσο και οι εναλλασσόμενες ιδιοκτησιακές σχέσεις στις οποίες ενδεχομένως ανεπλάκει. Οι πρώτες ανοιγνεύονται μόνο με χημικές ή φυσικές αναλύσεις που δεν είναι δυνατόν να γίνουν πάνω στο αντίγραφο. Η ανοίγνευση των δεύτερων είναι αντικείμενο μιας παράδοσης που η παρακολούθησή της δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει από το πρωτότυπο. Το «εδώ και τώρα» του πρωτότυπου αποτελεί την έννοια της γνησιότητάς του. Οι χημικές αναλύσεις της πατίνας ενός μπρούτζινου έργου τέχνης μπορούν να βοηθήσουν στην εξακρίβωση της γνησιότητάς του. Κατ' τρόπο η απόδειξη πως ένα ορισμένο χειρόγραφο του Μεσαίωνα προέρχεται από ένα αρχείο του 15ου αιώνα μπορεί να βοηθήσει. Στην εξακρίβωση της γνησιότητάς του Ολόκληρος ο τομέας της γνησιότητας Ξεφεύγει από την τεχνική Και φυσικά όχι μόνο από την τεχνική αναπαραγωγιμότητα, Αλλά ενώ το γνήσιο Διατηρεί ακέραιο το κύρος του Απέναντι στο χειροποίητο αντίγραφο Που κατά κανόνα στιγματίζει σαν πλαστό Δεν συμβαίνει το ίδιο και με το τεχνικό αντίγραφο Οι λόγοι είναι δύο ο πρώτος είναι πως το τεχνικό αντίγραφο αποδεικνύεται περισσότερο αυτόνομο απέναντι στο πρωτότυπο από όσο το χειροποίητο. Με τη φωτογραφία λόγου μπορεί να τονίσει απόψεις του πρωτοτύπου που είναι προσιτές μόνο σε ένα ρυθμιζόμενο φακό που διαλέγει κατά την οπτική γωνία του, όχι όμως και στο ανθρώπινο μάτι. Ή μπορεί, με τη βοήθεια ορισμένων μεθόδων όπως η μεγέθυνση ή το ρελαντί, να συγκρατήσει εικόνες που ξεφεύγουν ολότελα από τη φυσική οπτική. Ο δεύτερος λόγος είναι πως η τεχνική αναπαραγωγή μπορεί να μεταφέρει το αντίγραφο του πρωτοτύπου σε συνθήκες που δεν είναι εφικτές στο ίδιο το πρωτότυπο. Πάνω απ' όλα, του δίνει τη δυνατότητα να πηγαίνει αυτό το ίδιο στον θεατή ή τον ακροατή, είτε με τη μορφή της φωτογραφίας, είτε με τη μορφή της πλάκας γραμμοφόνου ο καθεδρικός ναός φεύγει από τη θέση του για να εγκατασταθεί στο στούντιο του φιλότεχνου. Το χοροδιακό έργο που εκτελούνταν σε μια κλειστή αίθουσα ή στο ύπεθρο μπορεί να το ακούσει κανείς στο δωματιό του. Οι συνθήκες στις οποίες μπορεί να μεταφερθεί το προϊόν της τεχνικής αναπαραγωγής του έργου τέχνης μπορεί, κατά τα άλλα, να αφήνουν άθικτη την υπόσταση του έργου τέχνης. Πάντως, όμως, εξουδετερώνουν το εδώ και τώρα του. Αν και αυτό δεν ισχύει διόλου μόνο για το έργο τέχνης, αλλά και για ένα τοπίο παραδείγματος χάρη, που περνάει μπροστά στο θεατή μια ταινίας, ωστόσο το γεγονός αυτό θίγει έναν εξαιρετικά ευαίσθητο πυρήνα στο αντικείμενο της τέχνης. Έναν πυρήνα που τόσο εύθυκτο δεν έχει κανένα φυσικό αντικείμενο. Πρόκειται για τη γνησιότητά του. Η γνησιότητα ενός πράγματος είναι το σύνολο όλων των στοιχείων του που έχουν εξ αρχής χαρακτήρα από την ηλική αντοχή του ως την αξία του σαν ιστορικής μαρτυρίας. Εφόσον η τελευταία στηρίζεται στην πρώτη, με το αντίγραφο όπου η πρώτη ανεξαρτητοποιείται από τον άνθρωπο κλονίζεται και η τελευταία, δηλαδή η αξία του αντικειμένου σαν ιστορικής μαρτυρίας. Βέβαια, Μόνο αυτή κλονίζεται. Εκείνο όμως που κλονίζεται με τη μορφή της είναι το κύρος του αντικειμένου. Αυτό που χάνεται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να το συνοψίσει κανείς με την έννοια της «άβρας» και να πει «αυτό που παρακμάζει στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγιμότητας του έργου τέχνης είναι η άβρα του». Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό. Η σημασία του το γεγονό αυτο ειναι ενδεικτικο η σημασια του ξεπερναει τα όρια της τέχνης. Η τεχνική της αναπαραγωγής, θα μπορούσαμε να το διατυπώσουμε έτσι, αποσπά το προϊόν της αναπαραγωγής από το χώρο της παράδοσης. Πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των αντιγράφων, βάζει στη θέση της μοναδιαίας παρουσίας του τη μαζική παρουσία του. Και επιτρέποντας το αντίγραφο να πάει να συναντήσει το άτομο στην εκάστοτε κατάστασή του, κάνει το προϊόν της αναπαραγωγής επίκαιρο. Οι δύο αυτές διαδικασίες οδηγούν σε έναν ισχυρό κλονισμό του παραδοσιακού. Έναν κλονισμό της παράδοσης, που είναι η άλλη όψη της σημερινής κρίσης και ανανέωσης της ανθρωπότητας. Έχουν στενότατη σχέση με τα μαζικά κινήματα των ημερών μας. Ο ισχυρότερος εκπρόσωπός τους είναι ο κινηματογράφος. Η κοινωνική σημασία του, ακόμα και στην πιο θετική της μορφή, και ακριβώς μάλιστα σε αυτήν, δεν είναι νοητή χωρίς αυτή τη διαβρωτική καθαρτήρια πλευρά του, τη διάλυση της αξίας της παράδοσης στην πολιτιστική κληρονομιά. Το φαινόμενο αυτό πουθενά αλλού δεν είναι τόσο καταδύλο όσο στις μεγάλες ιστορικές ταινίε, Κατακτά όλο και καινούριους χώρους. Και όταν ο Άμπελ Γκάνς αναφωνεί το 1927 ενθουσιασμένος, οι Σέξπιρ, οι Ρέμπραντ, οι Μπετόβεν θα γυρίζουν ταινίες. Όλοι οι θρύλοι, όλες οι μυθολογίες και όλοι οι μύθοι, όλοι οι θρησκευτικοί μύθες, ακόμα και όλες οι θρησκείες, περιμένουν την κινηματογραφική τους Ανάσταση και οι ήρωες τριμόγνονται στις πύλες, δίνει, χωρίς βέβαια να έχει αυτή την πρόθεση, το σύνθημα για εκτεταμένη ανατροπή». Gießt nachts der Mond den Wolken 3. Μαζί με τον τρόπο ύπαρξης των ανθρώπινων κοινωνιών αλλάζει κατά μεγάλες χρονικές περίοδους και ο τρόπος με τον οποίο οι αισθήσει των ανθρώπων αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η αισθητηριακή αντίληψη του ανθρώπου, το μέσο με το οποίο γίνεται, δεν καθορίζεται μόνο από φυσικούς αλλά και από ιστορικούς παράγοντες. Η εποχή της μετανάστευση των λαών στην οποία δημιουργήθηκε η ιστερορωμαϊκή καλλιτεχνική βιομηχανία και η γένεση της Βιέννης, το εικονογραφημένο χειρόγραφο που γράφτηκε γύρω στο 500 Χριστον στην Αντιόχεια ή στην Κωνσταντινούπολη και πραγματεύεται το πρώτο βιβλίο του Μουυσή, η εποχή της μετανάστευσης των λαών, λοιπόν, δεν είχε μόνο διαφορετική τέχνη από την αρχαιότητα, αλλά και πραγματευεται το πρωτο βιβλιο του Μουσι, η εποχη της αισθητηριακή αντίληψη η ιστορική της σχολής της Βιέννης, ο Ρίγκελ και ο Βίκχοφ, που αντιτάχθηκαν στο βάρος της κλασικής παράδοσης, κάτω από το οποίο έμενε θαμένη κάθε τέχνη, ήσαν οι πρώτοι που σκέφτηκαν να εξαγάγουν από την παράδοση τούτη, συμπεράσματα για την οργάνωση της αισθητηριακής αντίληψης στην εποχή, κατά την οποία αυτή η παράδοση ήταν ακόμη ζωντανή. Όσο όμως βαρισίμαντες κι αν οι διαπιστώσεις τους, Είχαν το όριό τους στο ότι οι ερευνητές αυτοί αρκέστηκαν να καταδείξουν τη σημειολογία που χαρακτήριζε την αισθητηριακή αντίληψη στην Ιστερορωμαϊκή εποχή. Δεν προσπάθησαν και ίσως δεν μπορούσαν να δείξουν τις κοινωνικές μεταβολές που εκδηλώνονταν σε αυτές τις αλλαγές της αισθητηριακής αντίληψης. Σήμερα, οι προποθέσει για την κατανόηση αυτού του συσχετισμού είναι ευνοικότερε. Κι αν οι αλλαγές στο μέσο της αισθητηριακή αντίληψης που ξεχωρίζει στην εποχή μας είναι δυνατόν να κατανοηθούν σαν παρακμή της άβρας, μπορεί κανείς να καταδείξει τις κοινωνικές προϋποθέσεις αυτής της παρακμής. Είναι σκόπιμο να διασαφηνίσουμε την έννοια της άβρας που προτείναμε παραπάνω για ιστορικά αντικείμενα παραβάλλοντάς την με την έννοια τη άβρας των φυσικών αντικειμένων ορίζουμε την τελευταία αυτή ως το ανεπανάληπτο όραμα ενός χώρου που φαίνεται μακρινός, όσο κοντινός κι αν είναι. Όταν ένα καλοκαιριάτικο από μεσήνερο κοιτάζουμε εκείνη τη, μια οροσειρά στον ορίζοντα, ή ένα κλαρί που ρίχνει πάνω μας τη σκιά του, ανασένουμε την άβρα των βουνών, του κλαριού. Με τη βοήθεια αυτής της περιγραφής, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε την κοινωνική εξάρτηση της σημερινής παρακμής της άδρας. Βασίζεται σε δύο περιστάσεις, που και οι δύο σχετίζονται με την όλο και μεγαλύτερη σημασία των μαζών στη σημερινή ζωή. Δηλαδή, το να φέρουν πιο κοντά τους τα πράγματα από άποψη χώρου και ανθρώπινης εγκίτητας, είναι μια επιθυμία των σύγχρονων μαζών, εξίσου φλογερή, όσο και η τάση τους, να ξεπεράσουν το ανεπανάληπτο μιας δεδομένης κατάστασης διαμέσου της αναπαραγωγής της. Καθημερινά επιβάλλεται όλο και πιο αναπότρεπτα η ανάγκη να διαφεντεύει κανείς το αντικείμενο με την εικόνα ή μάλλον με τα αντίγραφα της εικόνας, με την αναπαραγωγή. Και είναι σαφής η διαφορά του αντίγραφου όπως υλοποιείται με την εικονογραφημένη εφημερίδα και τα κινηματογραφικά επίκαιρα από την εικόνα. Στην τελευταία, η μοναδικότητα και η διάρκεια είναι τόσο στενά συνυφασμένε μεταξύ τους, όσο και η παροδικότητα και η επαναληπτικότητα στο πρώτο. Η απογύμνωση του αντικειμένου από το περίβλημά του, η διάλυση της αύρας, αποτελούν τη σημειολογία μιας εστιτηριακής αντίληψης της οποίας το αίσθημα για το ομοϊδές στον κόσμο έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που μπορεί, χάρη στην αναπαραγωγή, να αποσπάσει αυτό το στοιχείο του ομοϊδούς ακόμα και από το ανεπαναληπτό. Έτσι εκδηλώνεται στον τομέα των αισθήσεων αυτό που στον τομέα της θεωρίας γίνεται αντιληπτό σαν αύξηση της σημασίας της στατιστικής. Η προσαρμογή της πραγματικότητας στις μάζες και τορμαζών στην πραγματικότητα είναι ένα γεγονός με ανυπολόγιστη βαρύτητα τόσο για τη σκέψη όσο και για τις αισθήσει. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.